Ακούτε Radio Music Heaven Radio Music Heaven Από Δευτέρα μέχρι Κυριακή Ο Αντώνης Πάτρα Η Iron Girl Η Παστέλα Αμπούμπαδη Άλιαν Σίλια, Αλκιώνη <μμή> Εθεροβάμωνας, Μέριόμικρον, Δημήτρης 1965 <μή> Δέσπινα Κοντογιάννη <μή> Χόρχε <μή> Γεώγαρα, Ιχθής, <μή> οιθς65 Λουκάς 76gr Cross, Σασπέκτ, Μαρίτα Κιού Βέρτ, Χάκος, Χρυσάνα, Δέος, Αγία, Πέτρος Τσερ, Συμπέθερος Radio Music Heaven Εδώ η μουσική αναπνέει ελεύθερο Άκουσε ρεπετικά τραγούδια, Άλλο αέρα φύσηξε. Σκόρπησαν τα λουλούδια. Τα φώτα σχαμιλώσουμε. Τα όργανα αρχίζουν και αυτά που θα σα παίξουμε. Στο παρελθόν σκαλί Κάθε 8 με 10 το βράδυ Στο ραδιόφωνο του Music Heaven Ο Δημήτρης Δίνος Ο διαδικτυακός συμπέθερος και σε με αληθινά τραγούδια. Μια μουσική συνάντηση, δύο ώρες. Μοιραζόμαστε τη μουσική που αγαπάμε με φίλους. το τραγουδιστά κάθε πέμπτη στις 8 γιατί μαζί είναι πάντα καλύτερα Καλησπέρα, τι κάνετε ε? το ραντεβού της πέμπτης στο ραντεβού είμαστε πιστοί πάντα όσο μπορούμε και ε, με κάθε τρόπο να συναντιόμαστε και να ακούμε τη μουσική που αγαπάμε. Καλησπέρα σας. Η μουσική είναι εδώ για να μας δίνει δύναμη, ενέργεια για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Απόψε με πολύ σπουδαία τραγούδια, με πολύ αγαπημένα τραγούδια, με συνεργασίες που άφησαν εποχές στη μουσική. Θα περάσουμε ώρα μέχρι τις 10, Καλώς ήρθατε. Στο δωμάτιο επικοινωνίας μου κάνει η παρέα ένας καινούριος φίλος, ο Άγγελος Νέγκας, ο οποίος από ό,τι μου λέει, είχε πάρα πολύ καιρό να μας επισκεφθεί εδώ στο Music Heaven. Ήρθε όμως, είναι κοντά μας και μου κάνει παρέα στο δωμάτιο. Ε, οι φίλοι που βλέπω ότι μα ακούει ο Κάπτεν Μόργαν την καλησπέρα μου, την Παστέλα στη Θεσσαλονίκη, η οποία επέστρεψε και ξανακάνει εκπομπές εδώ παρέα μας. Στην Αντωνία βεβαίω, την καλησπέρα μου και με το καλό το μωράκι που έρχεται. Και στου τροπαλούς μας ακροατές, εσά δηλαδή που μα ακούτε, αλλά δεν σα βλέπουμε, δεν είστε εγγεγραμμένοι χρήστε, δεν έχετε βγάλει ένα nickname μου ούτω ώστε να σα βλέπουμε και να σα καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σε όλου σα. Σημαντικέ συνεργασίε που άφησαν εποχή, κάποιες έγιναν για λίγα μόνο τραγούδια, κάποιε δίρκησαν μια ολόκληρη καριέρα. Πάντω το σίγουρο είναι ότι επηρέασαν και του ίδιου. Του δημιουργού του, άλλωτε τυχουργού και συνθέτε, άλλωτε συνθέτε και τραγουδιστέ, αλλά και όλου εμά που, σαν ακροατέ, τόσα χρόνια ακούμε αυτέ τι εξαιρετικέ μουσικέ. Είπα να ξεκινήσω από μία περίπτωση. Α, βλέπω και τον Κούξ ήρθε στην παρέμβαση. Καλησπέρα, Κούξ. Να ξεκινήσουμε με την υποψηνή εκπομπή. Ε, Κάποιου θα του ακούσουμε αρκετέ φορέ, γιατί εμπλέκονται μεταξύ του αρκετοί άνθρωποι πολλέ φορέ και έχουν κάνει σπουδαία πράγματα. Όσα προλάβουμε να ακούσουμε, γιατί πάλι μαζίψα πολλά περισσότερα από θα μπορεί να χωρέσει ένα δίωρο, Όσα προλάβουμε, ξεκινάω λοιπόν το σημερινό αφιέρωμα με τις συνεργασίες πάνω στην εποχή. Με ένα δίσκο που όταν πρώτο δεν είχε πιστέψει σε αυτόν ο δημιουργό του, γιατί αρχικά για η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ μικρή. Ήταν εποχή που το πολιτικό τραγούδι ήταν στα πολύ πάνω του. Και εκείνη την εποχή, Sky Meeting, ένα δίσκο ο οποίο είχε και μία εξωστρέφεια μέσα του, είχε και σπουδαία τραγούδια. Είχε από όλα βασικά, αλλά είχε, και, είχε και μια εξωστρέφεια. Είχε πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια. Ε, Κυκλοφόρησε, δεν είχε αποδοχή και τότε ο Μάνος Λοΐζος είπε ότι μάλλον δεν έπρεπε να είχε κάνει αυτό το άλμπομ. Σχεδόν 30 και πλέον χρόνια μετά αποδεικνύεται ότι έκανε πάρα πολύ καλά που έκανε αυτό το δίσκο, γιατί έχουν μείνει σχεδόν όλα τα τραγούδια από την αρχή μέχρι το τέλο ε, από αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ Και αναφέρομαι στα τραγούδια τη Καρούλα. Ήταν αυτή η μαγική στιγμή όπου. Η Χάρι Αλεξίου τραγούδισε κατά βάση λαϊκά τραγούδια του Μανου Λοίζου. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου. Καθημερινά σαν να περιμένουν και αυτά μαζί με μένα να κι ας χαράξει, για στερνή φορά όλη μας η αγάπη Τη κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε εκεί δυο πρόσωπα και λόγια και που τρίζει σαν θα τι θα αναλύθινο, όλα σε θυμίζουν. Απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Φίλοι, άλλο στην ταβέρνα, άλλο στην μου διαβάζω το γράμμα που είχε στείλει πριν να φιληθούμε πρώτη μας φορά. Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι πρόσωπα και λόγια Ρίζει, σαν ταξίμερο, τι θώρα. όλα σε θυμίζουν. Απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου. Όλα σε θυμίσουν από αυτό το δίσκο στου στίχους του Μανώλη Ρασούλη. Δεν είχα γράψει όμω μόνο ο Μανώλη Ρασούλης ε, τραγούδια σε αυτό το εξαιρετικό δίσκο, που εκεί υπάρχει Μεσόφανταρο, υπάρχει ε, ε, Το τέλει τέλει τέ, τέλει τέλει τέλει, Κάλπη και Δουνιά. Πε μου πώ γίνεται, θα μπορούσαμε να ακούμε μόνο αυτό το δίσκο απόψε. Πραγματικά το ένα τραγούδι καλύτερα από το άλλο. Θέλω να ακούσουμε όμω και ένα που έγραψε του τείχου ο Πιθαγόρα στο δίσκο. Τραγούδι τη Χαρούλας Ένα εξίσου θαυμάσιο τραγούδι. Τι να πω. Είναι ίσω τα δύο και πιο χαμηλόφωνα του δίσκου, εκεί υπάρχουν και πολλά έτσι. Το γίφτισε, το τον ευρίζαξε, τίποτα δεν πάει χαμένο. Λοιπόν, τι να πούμε, πραγματικά νομίζω ήταν μια πραγματικά σπουδαία και σημαντική στιγμή για τη δισκογραφία. Η χρονιά 1979, αν δεν κάνω λάθο, που συναντήθηκε ο Μάνος Λοΐζος με τη Χαρούλα Λεξίου και μαζί του ο συνοδοιπόρη ο Μανό Ρασούλη και ο Πυθαγόρας στο τραγούδι που έγραψε τους στίχους που θα ακούσουμε αμέσως τώρα που είναι και από τα πολύ πολύ πολύ αγαπημένα μου αυτό. Τι να πω σε μια πόλη με καπνούς και τσιμέντα Τα κομπιούτερ δε λένε για αγάπη κουβέντα Τι να πω Τι να πω Παναγιά μου στη σαυλή στο παιδί που φεγγάρει τα Αυγούστου δεν μπορεί πια να δει τι να πω. Μα τι να πω τέλος πάντων τρέπομαι και να το πω πως είναι ωραίος ο κόσμος επειδή σ' αγαπώ Να πω Τότε σε μια πόλη με καπνούς και τσιμέντα Τα κομπιούτερ δεν λένε για αγάπη κουβέντα Τι να πω Τι να πω στο φανταρό που φυλάει στη σκοπιά του και ρηπέ στο γαζόνι η πικρή μοναξιά του Τι να πω Τι να πω στις γυναίκες μες στο άδειο χωριό που έχουν άντρα στην πόλη και στα ξένα το γιο Τι να πω Μα τι να πω τέλος πάρων, ντρέπομαι και να το πω πω είναι ο κόσμος, επειδή σ' αγαπώ. Τι να πω στο φανταρό που φυλάει στη σκοπιά του και ρίμπες τον η πικρή μοναξιά του Το επόμενο μπήκε μόνο του, θα ήταν αυτό που θα ακούγαμε μέσα μετά Άλλη μια πολύ σπουδαία και πολύ μεγάλη ε, λαϊκή τραγουδίστρια Η Ελευθερία Βανιτάκη Η οποία ξεκίνησε με την οπισθοδρομική κομπανία Και κάποια στιγμή βρέθηκε στον δρόμο της ο Σταμάτης Πανουδάκης και εκεί η πορεία της πήρε μια άλλη ανεξέλεγκτη τροπή και η καριέρα τη και όλα αυτά τα τραγούδια που ακολούθησαν του Κόντρα Μπάντο. Σημειώστε αυτό το τίτλο. Πώς βαριγέμαι σε τούτη την ακτή που ο με ξεραίνει Δεν είμαι ρημός, δεν είμαι νησί Μα ούτε κυλαίνει Και το ξέρει. Πώς με έχει σημαδέψει Με κρατάς και να φύγω δεν μπορώ Κανείς μας δεν θα τέξει Και το ξέρες Φέφτω στη θάλασσα και πάλι βρέχομαι Και πάλι έρχομαι φωνά Μέσα απ' τα και εδώ τα σήματα Που με φωνάζουν Υπότιτλοι ξέ... που έβγαλε πραγματικά θαυμάσια τραγούδια, το παραμύθι, εύχυγεις νωρί. Ο Σταμάλ της είναι ένας καταβάσιν κινηματογραφικός συνθέτης μαζί με την Ελένη Καραένδο, να γράψει μερικά από τα πιο σπουδαία sounddrak μετά το 70, ε, αλλά έχει κάνει και κάποιο άλμπομ με κάποιους τραγουδιστές με αφορμή αυτό για την Ερβανιτάκη εξαιρετικά. <Κι> Μέχρι εκείνη τη στιγμή, 1986 ήταν ότι η εγώνα κυκλοφόρησε το κοντραμπάντο η Ερβανιτάκη είχε ξεκινήσει ως λαϊκή τραγουδίστρια με την Οπισθολογική Κομπανία, αλλά και στο δικό τους, ένα δικό του προσωπικό δίσκο που είχε γίνει με παλιότερα λαϊκά τραγούδια. Με αυτό το δίσκο του Πανουδάκη, στην κυριολεκσία, άλλαξε ε, η καριέρα και ε, ε, ήταν η αφορμή για να γίνουν όλα αυτά που ακολούθησαν στην πορεία και γι' αυτό ακριβώ συμπεριλαμβάνουμε αυτή τη συνεργασία, τη Σαρβανητάκη δηλαδή με τον Σταμάτη Πανουδάκη, στι σπουδαίε συνεργασίε για τη μουσική ιστορία που φιλοξενούμε απόψε. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε κι άλλα από το δίσκο. Δεν ξέρω πραγματικά. Έχω πολύ καιρό να ακούσω και το έφυγε νωρί. Θέλει να τα ακούσουμε από αυτό. Έφυγε νωρί. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι νομίζω που έμεινε κλασικό επίση από αυτό το δίσκο. Να τα ακούσουμε. Α τα ακούσουμε. Έτσι κι αλλιώ είπαμε ότι είναι πάρα πολλέ οι σπουδαίε στιγμέ. Όσε προλάβουμε και ευκαιρία είναι σήμερα να ακούμε και τραγούδια. Έτσι που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Εγώ και να ακούσω αυτό. Τα. Θαυμάσιο τραγούδι, εξαιρετικό. Έχω, φτιάχνουμε ωραία αθμόσφαιρα σήμερα γιατί αφήνουμε το τραγούδι και μα πηγαίνει και πάντα κάπου καλά μα βγάζει. Καλησπέρισμα και τον Χόρχε στην παρέα μας, τον Γιώργο, ο οποίο ακολουθεί με το μελοδρόμιό του ε, στι 10 το βράδυ και θα σα πάει μέχρι τι 11 για να σα παραλάβει μετά η Μέρη Ωμικρον με τα σκονισμένα τη διαμάντια και να ακολουθήσει έτσι πολύ ωραία βραδιά να συνεχιστεί μέχρι τη 1 τη την μετρήτα θα έρθει και η Αλκαιόνη με τι Αλκαιονίδε Νόθε Αυτή εδώ είναι η παρέα συναντιόμαστε τη 5η στο ραδιοφωνο του Music Heaven και. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε, μια που είπαμε σήμερα μιλάμε για συνεργασίες που άφησαν εποχή. Ε, δεν ήταν μόνο στο τραγούδι, αλλά ήταν και στο κινηματογράφο και στο θέατρο. Ένα δίδυμο που άφησε εποχή ε, και στο κινηματογράφο αλλά και στο θέατρο ήταν αυτή η φοβερή χημεία που έβγαζε ο Δημήτρης Χόρν και η Λαμπέτη. Από εκείνη τη μαγική στιγμή της κάλπικης λύρας, όπου ένα ζευγάρι βρίσκει μια κάλπικη λύρα στο δρόμο, και θεωρεί ότι αυτή είναι η λύρα που, θα, που σηματοδοτεί την ευτυχία του. Τελικά, ανακαλύπτω ότι η κάλπικη ήταν η λύρα, κάλπικη, λέει κάποια στιγμή και ο Δημήτρη Χόρν, ότι ήταν και η αγάπη. Τελικά, παρακολουθώντα την ταινία, παρακολουθούμε ότι μόνο κάλπικη δεν ήταν. Το ότι δεν άλλαξε, ίσω δεν σημαίνει και απολύτω τίποτα. Πάμε να ακούσουμε μια στιγμή από αυτή την ταινία, που την εξαιρετική κάλπικη λύρα, μια από τι καλύτερε ελληνικέ ταινίε. Όχι λικές νομίζω θα την θα μπορούσαμε να τη βάλουμε ανάμεσα στις καλύτερες ταινίε του παγκόσμιου κρηματογράφου. Την Κάνπικη Λίρα. Προσωπική εκτέμηση αυτή. Σε αγαπώ, Πάδρα. Σε αγαπώ. Φτάσουν. Γυναίκα Για, για ξαναπεστώ λίγο μια φορά. Σε αγαπώ. Έλα, τώρα, τώρα. Τα λέω για πάνω. Για, για πέστω. Σ' αγαπώ. Δεν κουνηθείς καθόλου. Αυτό είναι. Αυτό το κάτι που γύρευα σ' όλη μου τη ζωή. Το θέμα. Αυτό λοιπόν θα είναι ο μεγάλος πίνακας της ζωής μου. Σ' αγαπώ. Η έκφραση μιας γυναίκας που λέει σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Δεν κουνηθείς αλλη Έτσι ζωγράφησε και ο Λεωνάρδο Δαβίνουσι την Τζοκόντα. Ήταν ολοτευμένος με την Μαναλίζα, αλλά βλέπτε, δεν ήθελα να τον και εκείνη. Και αυτή την, την έκφραση, αυτό το έννοιγμα που δεν ήξερα αν η τρυφερότητα, η ηρωνία αυτό ζωγράφισε. Αυτό είναι το χαμόγελο του Ζωκώντας λοιπόν, η αβεβαιότητα. Εγώ όμως δεν την αβεβαιότητα, αλλά τη βεβαιότητα. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Μια στιγμή από την κάλυπη κυλίρα ε, ο ο, ο Δημήτρη Χόρν και η Ελένα Μπέτη. Ε, αφήνουμε το δίδυμο αυτό, το κινηματογραφικό και θεατρικό, και πάμε σε ένα άλλο δίδυμο. Ε, ο συγκεκριμένο τυχουργό, βέβαια, σύνδεσε την πορεία του, όχι μόνο με αυτό που θα ακούσουμε. Απλά εκεί νομίζω ότι φάνηκε ότι υπήρχε μια χημεία, και όταν συναντήθηκαν δύο γίγαντες μαζί, το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε αλλεπάλληλε εξαιρετικέ δισκογραφικέ ε, δουλειέ, οι οποίε έχουν περάσει στη μουσική ιστορία. Και αναφέρομαι στον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο. Ε, με τον Νίκο Γκάτσο θα ξανακάνουμε αναφορά με, στη συνάντησή του με τον ε, Σταύρο Ξαρχάκο. Άλλη μια πολύ σπουδαία και δυνατή συνεργασία. Α ακούσουμε ένα-δύο τραγούδια από αυτή τη συνεργασία του. Θα πάμε στο δίσκο Αθανασία, ένα από τα πιο ωραία άρμπουμ τη ελληνική δικογραφία. Τραγουδιστές, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Μανώλη Μπιτσιά. Και από εκεί θα ακούσουμε το Γιάννη Το Φωνιά. Αν η χωράφη το τραγούδι. Σημασία και βέβαια ο πανόλη τη Ο Μοριανή ο φωνια παιδί μια πατρινιά και ενό μεσολογίτη. Προχθέ την Κυριακή, μετά τη φυλακή, επέρασα το σπίτι. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μα για το φώνικο δεν ήπαμε που Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φώνικο δεν ήπαμε που βέντα. με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα που φύλλισε βουμπά τα χέρια τα κρύβα και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να δέξει κι ούτε να πει δεν βρήκε λέξη Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να δέξει ένα συγγενίς, να πει δεν βρήκε λέξη. Ισανά, φεγγάρια μακρινά και το Ο Γιάννης Εφωνιάς, από την Αθανασία εκεί ακούστηκε πρώτη φορά και να ακούσουμε και τη Δήμητρα Γαλάνη να τη την Αθανασία να την ακούσουμε αφού είμαστε στο δίσκο Είχομαι. για πάμε να τα ακούσουμε αυτό Ζητάς Γκάτσος, Τι ζητάς Αθανασία, εξαιρετικό Γκάτσος, Μάνος μου μπροστά. Δε μου δίνει σημασία, και η καρδιά μου πώ βαστά. Σ' αγάπησανε στον κόσμο βασιλιάδες πίτες και ένα χλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισες ποτές Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά Μ' και που σε πιστέψα με βαθιά Γενιά, δική της θέλει να ο Μονορφωνιά που δεν σε κέρδισε κανείς Τα χαλασία στο μπαλκόνι μου μπροστά, Πια παραξενη θυσία. Η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένοι κρίση. Ταπεινοί προσκυνητέ, Κι απ' του κήπου σου τη βερίσει. Δεν του δώσει εσποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά Μ' κέρι, που σε πιστέψα με βαθιά Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς Ομορφωνιά που δεν σε κέρδισε κανείς Τραγούδια, από αυτά που σου δίνουν δύναμη, ενέργεια και αισθάνεσαι πάλι ότι όλα μπορούν να ξαναγίνουν. Εσιοδόξο. Δεν ξέρω, κάποιοι λένε ότι να ελαχωρούν ακούγοντα έτσι αυτά τα τραγούδια. Εγώ πρέπει να σα πω ότι ε, ανοίγει η καρδιά μου, ανοίγει η διάθεσή μου και δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι όλα μπορούν να συμβούν προ το καλύτερο. Να καλησπέρισω και τον Αντώνη στην Πάτρα. Ο Αντώνη Πάτρα, μάλλον από στην Κύπρο, νομίζω είναι ο Αντώνη. Είχε κοντά μα. Πού βρίσκεται ο Αντώνη, χάσει λίγο. Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Κύπρο που είσαι. Την καλησπέρα μα, χαίρομαι που σε βλέπω. Καλησπέρα και στου φίλου του καινούριου, καλησπέρα και στο Χόρχε που ήρθε, τον είδα. Τον είπα καλησπέρα. καλησπέρα. Τον είπα, άκου τώρα. Επειδή έχουμε φίλου από τη Θεσσαλονίκη. Τον είπα. Τον είπα, με είπε. Λοιπόν, να πω, το Θεσσαλονίκη, ό,τι και ο Ιωάννη. Καλησπέρα ήρθε του φίλου από τη Θεσσαλονίκη που μα ακούν. Ε, θα μείνουμε σε αυτή τη συνεργασία του Νίκου Γκάτσου με τον Μάνο Χατζηδάκη. Τα παράλογα, 1976. Ε, Μουσική και τραγούδια της Θοράς και του Ανήρου Και μέσα σε αυτό το δίσκο που μαγικά συναντούνται Η Μαρία Φαραντούρη, ο Μίκης Θεδωράκης, ο Διονύσης Σαβόπουλος Η Μελίνα Κανάκη, ο Ηλίας Λιούγκος Θα ακούσουμε την Μαρία Φαραντούρη Στο νεφιάλδι της Περσεφόνης Εκεί που φύτρωνε φλισκούνη και αγριαμέντα Την οποία πίνω πρέπει να σα πω Τώρα έχουμε ξεκινήσει να πίνουμε τα ωραία βότανα του χειμώνα, για να χ κι έβγαζε γη το πρώτο δισκεκλάμινο. Τώρα χωριάδε παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ψυκάμινο. Εκεί που μίγανε τα χέρια του οι μίστες ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε από τσίγαρα οι τουρίστε. Και το καινούργιο πάνε να δουν δηληστήριο. Κι μη σου στην αγκαλιά τη γη. Στου κόσμου των μπαλκόνι, ποτέ μην ξαναβγεις Αυτά δεν είναι στίχη για να γίνουν τραγούδια, είναι πείματα που έγιναν. Εκεί που φύτρωνε φλσκούνη και αγριαμέντα και βγάζει το πρώτο τη κυκλάνη. Ζάρεν τα τσιμέντα και τα πολεία πέφτουν νερά στήν ύψη καμινών. Κείμει σού� επιρσικώνι στην υψη καμινων κειμει σου� στην αγκαλα της IFΗΣ στον κοσμού το βαλαικώνει ποτέ μην ξαναβείς. Κείμει σού� επιρσικών intestine άγκαλα της IFΗΣ στον κόσμο το βαλαικώνει ποτέ μην ξαναβείς. τους ημίστες ευλάβηκα πριν μπούν στο θυσιαστήριο μου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Στον αφιάλτη τη Περσεφώνη με τη Μαρία Φαραντούρη. Να πω καλησπέρα στου φίλους μα. Από ό,τι μου λέει εδώ ο Αντώνης είναι στην Κύπρο τελικά. Καλησπέρα στην Κύπρο λοιπόν. Είτε στην Κύπρο είτε στην Πάτρα. Είναι ο δικό μα Αντώνη Πάτρα, ο οποίο κάνει και εκπομπέ εδώ κάθε Σάββατο βράδυ. Μπορείτε να τον ακούτε. Ε... Από την Κύπρο. Εμεί εδώ απόψε έχουμε σημαντικέ συνεργασίε που έχουν αφήσει εποχή. Στιχουργού, με συνθέτε, τραγουδιστέ. Ελληνικούς, έχουμε και κάποιους από το, ε, ξένους Ό,τι προλάβουμε να ακούσουμε μέχρι τις 10 ε, Ακούσαμε κάποια έτσι αποστάγματα από τη συνεργασία Του Νίκου Γκάτσου με τον Μάνο Χατζηδάκη Και πάμε τώρα στα 1969 Ήταν η στιγμή που συναντήθηκε ο Μίμης Πλέσας Με τον Γιάννη Πουλόπουλο Και μαζί τους ο Λευτερής Παπαδόπουλος Τα κολλήτσια της παρέας που συμμετείχαν στο δίσκο Ήταν η Πόμπια Αιστεριάδη και η Ρένα Κουμιώτη. Το ένα τραγούδι καλύτερα από το άλλο. Νομίζω ένα δίσκος ο οποίο έχει μόνο επιτυχίες, όλα τα τραγούδια ακούστηκαν και αγαπήθηκαν. Μάλιστα θεωρείται και είναι ο πιο εμπορικό δίσκο τη ελληνικής οικογραφία. Λέγεται ότι έχει πουλήσει 1 εκατομμύριο αντίτυπα, είναι νούμερα εξωπραγματικά πλέον για, για το 2013. Είναι νούμερο το οποίο δεν πρόκειται κάποιο και να θέλει σήμερα καταφέρει να το ξανακάνει γιατί είναι πολύ απλά έτσι έχει πάει η δικογραφία με τα YouTube, με όλα αυτά τα με το ελεύθερο κατέβασμα τραγουδιών πλέον πολύ δύσκολο μπορεί κάποιος να αγγίξει όλες αυτές τις ιστορικές μουσικές συναντήσεις όπως την αυτή του Μίμη Πλέσα με το Γιάννη Πουλεόπουλο «Στο δρόμο». στην οδό φιλής άστραφτε στον ήλιο κάποια τζαμαρία άπαζε στην πέτρα δίχως να σκεφτείς κίναζε στο χέρι κάτω η τζαμαρία γέλαγε η Μαρία η Μαρία με διχάλες από τη μυγδαλιά είχαμε ρημάξει τη φτωχή πλατεία έβαζε σημάδι γλώπους και πουλιά και του κυραλεκού τη χοντρή κυρία και η Μαρία η Μαρία στο πατίνι με τα ρούλεμαν Τρελαινε στο κόσμο απ' την πασαρία Οι νοικοκυραίοι φωνάζαν αμάν Λέγαν θα καλέσουν την αστυνομία Κι έλαγε η Μαρία η Μαρία Εγώ με τον Γιάννη πουλόπουλο από αυτό το δίσκο να ακούσουμε και τη Ρένακουμιώτη, μια εξαιρετική τραγουδίστρια, η οποία είχε μια πορεία αλλά ίσως όχι αυτή που θα τέριαζε στην πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή και πολύ αμορφηφωνή τη. Ε, σε αυτό το δίσκο, στο δρόμο, υπάρχει και ένα τραβούδι που ξανέγει επιτυχία, ε, όταν το ηχογράφησε ο Γιάννης Κότσιρας σε κύρια το περίφημο και πολύ επιτυχημένο ε, ζωντανό του διπλό δίσκο. Και ξανάγια επιτυχία. Καλησπέρα βέλθε στην πρέζα, καλησπέρα. Και στον Πανζό. Και Θεσσαλονίκη έχουμε και Κύπρο και Αθήνα παρόντε όλοι είμαστε εδώ. Και πρέβεζα bon. και ρε να έχουμε. Και πρώτη φορά στα χέρια σου γεννιέμαι και πεθαίνω. Λευτέρη Παπαδόπουλο, Μίμη Πλέσα και Γιάννη ε, Πουλόπουλο. Και, και ρε να εδώ. σω επειδή το Λευτέρη Παπαδόπουλο δεν ήξερα ακριβώ πώ θα μπορούσαμε σε αυτέ τι σημαντικέ συναντήσει να το κατατάξουμε. Γιατί είχε συναντηθεί με του περισσότερου, με εξαίρεση το Χατζηδάκι. Ε, νομίζω ίσως με το μη πλέσα και με δεδομένη την τεράστια απήχηση αυτού του δίσκου ίσως θα τέργεζε εδώ να τον βάλουμε στην παρέα από τις συμπαντικές μουσικές συναντήσεις Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στρωπάνω σε μου. Αχ να μην τελειώνε ποτέ η ώρα του τι θέμουν. Αχ να μην τελειώνε ποτέ η ώρα του τι θέμουν. Ο πύρετος μου, μέσα μου, φωτιά που σπαταράει. έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δε με χωράει έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δε με χωρά Φορά που σαγαπό αγαπώ, πρώτη που σε μαθαίνω. Πρώτη στα χέρια σου φορά γέννε και πεθαίνω. Πρώτη στα χέρια σου φορά με και πεθαίνω. Είμαστε τον και το τραγούδι πρώτη φορά. Μια καλησπέρα να πούμε και στον Captain Morgan που ήρθε στην παρέα μα. Ε, είμαστε, παίρνει τραγουδιστά, είμαστε στο ραδιοφωνό του Music Heaven και απόψε ακούμε ε, συνεργασίες, στιγμές που άφησαν εποχή στη μουσική ιστορία, κυρίως, Αλλά και όχι μόνο, έτσι. Πάμε τώρα σε μια συνεργασία που ο ίδιο ο τραγουδιστή. Έχει πει ότι για τον ίδιο ήταν κομβική και του έδωσε ίσω μερικά από τα σπουδαιότερα και τα καλύτερα του τραγούδια. Άρα είτε συμπαθεί κανεί είτε αντιπαθεί τον Γιώργο Νταλάρα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη ελληνική ιστορία και μόνο επειδή του εμπιστεύτηκαν σπουδαίοι συνθέτε τα τραγούδια του σε πρώτη εκτέλεση. Ε, σω ο συνθέτης με τον οποίο και ο ίδιο έχει πει ότι ε, υπάρχει μία σύνδεση λίγο παραπάνω από του υπόλοιπου και άρα. Τον βάζουμε σήμερα εδώ στι συνεργασίε που στην εποχή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Περιμένω και τη γνώμε Αν θέλετε, εσεί φίλοι που περισσότερο είστε εκτό ή στα απ' έξω, αν θέλετε, μπορείτε να μα στείλετε μήνυμα και να μα πείτε τι απόψει σα. Συμφωνείτε, διαφωνείτε με αυτά που λέμε εδώ. Ε, εκεί που λέει στείλε μήνυμα, μια μπάρα κάτω, στέλνετε μήνυμα και έρχεται εδώ. Το διαβάζουμε εμεί και το βλέπουμε. Αυτό οτι θέλετε. Λοιπόν, Σταύρο Κουγιουμτζή και Γιώργο Νταλάλα. Θα ξεκινήσουμε να ακούμε από τι. Μικρές πολιτίες ένα τραγούδι πάρα πολύ επίκαιρο. Εξαιρετικά επίκαιρο, ε, ίσως όσο επίκαιρο δεν θα περιμέναμε ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό το τραγούδι το 2013. Από τις Μικρές πολιτίες ήταν πέντε, ήταν 6 και έγινε 7. Μία αγάπη, είχα μια τώρα βρέχει δεν μπορώ να δω το ρολόι, φορές βλέπουμε λοιπόν τα σπουδαία τραγούδια που έχει πέρα με την προσωπική του πορεία. Και έτσι λοιπόν θα μπορούσε να πει κάποιο ότι να ο Γιώργο Νταλάρα που τραγουδούσε για το τραγούδια για την ξενιθιά, τη ρέχτη στην Κυφσιά, ότι και ο ίδιο έκτισε και, ο, όχι ένα, ίσω δύο και πολύ περισσότερα. Αυτό που ίσω δεν έχουμε μπερδεύει πολύ πολλέ φορέ με τον Σταρ τραγουδιστή είναι ότι δεν έχει γράψει αυτό το τραγούδι, έτυχε να τον επιλέξει ο συνθέτης γιατί είχε τη φωνή ακριβώ αυτή που ήθελε και να βγάλει στο τραγούδι και είπε αυτό το τραγούδι. Αλλά επί τη ουσία και η μουσική αλλά και η στίχη. Στο τραγούδι που ακούσαμε, ήταν το Σταύρο Κουγιούμ Τζί. Ένα εξαιρετικό εκτό από συνθέτη και χαμηλών τόνων στη συνθέτης για το μέγεθό του, ένα από αυτού που, όπω είναι, ξέρω, όλοι οι πολύ σπουδαίοι και σημαντικοί άνθρωποι που έχω τυχαίω τουλάχιστον να γνωρίο μέχρι σήμερα, δεν καταλαβαίνει καν τη σημαντικότητά του και τη σπουδαιότητά του γιατί δεν τη φωνάζουν. Με το έργο του τη δείχνουν. Και το επόμενο που θα ακούσουμε πάλι με τον Γιώργο Νταλάρα, και αυτό είναι και η και μουσική του εκπληκτικού του σπουδαίου του Σταύρου Κουγιουμπτζη αυτή λοιπόν εδώ είναι η συνάντηση Σταύρου Κουγιουμπτζης Γιώργος Νταλάρα 1970 δίσκος Νάταλαι το 21 αυτή τη φορά και το τραγούδι Κάπου Νυχτώνη δεν ξέρω τι νόμιζες για το τραγούδι απόψε νομίζω το ένα συναγωνίζεται το άλλο yeah. Πώ, όπως μου σημειώνει εδώ μου μήνυμα, ο Κούξ. ωραίο λάφι και δημιουργός σε αυτά τα τραγούδια είναι και ο Νταλάρας με τις σπουδαίες ερμηνίες του αν τι άλλο ασφαλώς ε, είναι και δημιουργός γι' αυτό και ακριβώς εδώ η συνάντηση αφορά τον Νταλάρα και τον Κουγιουμτζή όπως θα πάμε στην επόμενη από τις ε, συναντήσεις ε, που άφησαν εποχή κατά τη μας πάντα και βεβαίως είναι δεκτές και όλες οι επόψεις σας είτε μας στείλετε με μήνυμα είτε θέλετε να μας τα πείτε εδώ στο δωμάτιο ό,τι θέλετε ε, Μία από τις συνεργασίε που άφησε εποχή ήταν αυτή του Στέλιου Καζαντζίδη όχι με δημιουργού, γιατί με δημιουργού ε, και με τον Μίκη Θοδωράκη και με τον Μάνο Χατζηδάκη και με τον Λοΐζο σε μόνο δύο τραγούδια του που είπε που όμω είναι αφήσαν εποχή και με όλο τον υπόλοιπο σε όλη την πορεία του μέχρι. Που έφυγε. εκεί για τον οποίο εμεί σήμερα θα πούμε ότι βρίσκουμε αν θέλετε, τη, τη συνεργασία που άφησε η εποχή έχει να κάνει με τη διφωνία του με τις διφωνίες του, τις εκπληκτικές κατά τη μου, με τη Μαρινέλα θα την ακούσουμε θα τους ακούσουμε μαζί Στέλνες Περαστηρίδες και Μαρινέλα σε μια εξαιρετική γιατί κατά τη γλώμη μου είναι από αυτέ τι στιγμέ που δεν είναι μια φωνή πάνω στην άλλη ε, τόσο αρμονικά που λες μπορεί να υπάρξει Μπορεί να υπάρξει πάνω σε αυτό κάτι πιο πάνω Κατά τη μου είναι μια μοναδική στιγμή Ο Στέλος και η Μαρινέλλα τραγουδούν μαζί Το πέλαγο είναι βαθύ Εξέλθω έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη ώρα του αφιερώματο που έχουμε απόψε σε σημαντικές συνεργασίες και έχουμε ακόμα μία που θα μας πάει μέχρι τις 10 θα μείνουμε στο Στέλιο Καζαπτήδη και στη Μαρινέλα τους ακούσαμε σε ένα τραγούδι του Μπάνου Χατζηδάκη και τώρα θα πάμε στο αντίπαλο Δέος στον Μίκη Θεοδωράκη στην Πολιτεία να τους ακούσουμε και πάλι μαζί να τραγουδούν έχω μια αγάπη ολοδική μου Εγώ όμω εγώ να σα αγαπώ Μέσα στα μάτια σου γλυκές Τα γιανιάννα δουν οι φωτιές, Τα γιανιάννα δουν οι φωτιέ. Μέσα στα μάτια σου γλυκές Μέσα στα μάτια σου γλυκές για να δουν οι φωτιές. Πόρις χράβι και παι ά τα ξιδεβοτό δουν άτα ξιδεβωτοό τουουν πόρις και πανι χόρις και παιά ά τι Και επειδή μιλάμε και συνεργασίε που έχω εποχή με τη περίπτωση του καζατζίδη έχει αρκετά κομμάτια που θα μπορούσαμε να ξετελέσουμε, το ένα κομμάτι αφορά. Τη συνεργασία του και τι διαφωνίε του με τη Μαρινέλα, που είναι αυτό που έτσι που μόλι τώρα ακούσαμε, αλλά θέλω να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Τη συνεργασία του με έναν συνθέτη, η οποία ε, στην ουσία τον ανέδειξε, ήταν νεαρός όταν ξεκίνησε ο Καζαντίδη, ήταν δηλαδή φτασμένο και πολύ πετυχημένο. Στην πορεία έφτασαν σχεδόν μέχρι το τέλο του να χτυπιούνται στα κανάλια. Ήταν μια από τι πιο αξιολείπητε εικόνε αυτές που είχαμε δει τηλεοπτικά, και βέβαια οι δημοσιογράφοι δεν άφησαν καμία. Ευκαιρία να πέσει κάτω, χαμένοι, από το να βλέπουμε συνέχεια τον Καζατζήδη στην τηλεόραση να βγαίνει και να κατηγορεί του Εβραίου, όποιον έβρισκε μπροστά του κυριολεκτικά και το χωρίς τον Χρήστο Νικολόπουλο, και υπήρχαν δημοσιογράφοι γύρω του οι οποίοι υποδαβλίζαν όλη αυτή την κατάσταση. Υπήρχε όμω μία περίοδο όπου ο Χρήστο Νικολόπουλο υπέγραφε μουσική και ο Στέλιν Καζατζήδη τραγουδούσε, και αυτή θα ακούσουμε αμέσω μετά από το σήμα. W Music Heaven όσο υπάρχεις θα υπάρχω σκλαβατίζω η ζωή σου θα έχω κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε μες στα χείλη σου που καίνε και θα υπάρχουν στα τραγούδια που θα πούς Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας κι αν με άλλους μιλάς και ώρες ώρες γελάς Κατά βάθο πονάς, γιατί σκέφτησες μενα Είμαι και αρχή και φινάλε Και στη σκέψη σου βάλε Πως αν κάνεις δεσμό μέσα λίγο καιρό Θα χωρίσεις γιατί θα υπάρχω εγώ Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη η μορφή μου δε θα σου λείπει κι ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ Υπάρχω μες στη σου που βρίζει στο μυαλό σου που ζαλίζει με τσιγάρο, μα αμυνίσει και πιο τόση. Είμαι τη ζωή σου δεν με σβήνει κανένας Κι αν με άλλους μιλάς Κι ώρες ώρε γελάς Κατά βάθος πονάς Γιατί σκέφτεσαι εμένα Αν κάνει δεσμό μέσα σε λίγο καιρό, θα χωρίσει. Γιατί θα υπάρχω εγώ. Καλώ ορίζουμε και την Ευαγγελία Σακελαρίου στο δωμάτιο Επικοινωνία. Υπάρχω λοιπόν σε αστείου του Πιθαγόρα και η μουσική του Χωρί τον Νικολόπουλου με το στέλιο Καζατζίδι. Ε, μια επίση πολύ σημαντική. Μουσική σχέση και συνεργασία αυτή μεταξύ των δύο, του Καζατζίδη και του Νικολόπουλου. Και μια που είμαστε σε αυτό το λαϊκό χρώμα, σε αυτό το λαϊκό ύφο, πάμε σε ένα άλλο δίδυμο, συνθέδη και στιγουργό, ε, αφού ακούσαμε νωρίτερα το Χατζηλάκη και τον Κάτσο. Ε, που άφησαν πίσω του εξαιρετικά λαϊκά τραγούδια. Και ένα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό δίσκο που πάλι και τραγουδούσε ο Καζατζίδη και αφορούσε το, το έπορτο του Σαράντα, και φέρουμε στην κεταχνιά. Το δίδυμο για το οποίο, θα, το οποίο θα ακούσουμε τώρα ένα-δύο τραγούδια είναι ο Θόδωρος Δερβενιώτης και ο Κώστας Βίρβος. Ο Δερβενιώτης, μουσική, και ο Κώστας Βίρβος, του στίχους. Έχουν βάλει την υπογραφή τους σε μερικά από τα δημοφιλέστερα ελληνικά λαϊκά τραγούδια και από τη δεκαετία του 60 και του 70. Θα ακούσουμε καταρχήν ένα τραγούδι με τον Μπάμπι Τσετίνι, που είναι και πολύ μεγάλη επιτυχία και ένα πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι. Και ενώ το ήξερα είναι το τραγούδι, η πρώτη εκτέλεση με τον Μπάμπι Τσατίνη. Το τραγούδι ξανά έγινε επιτυχία γιατί όλα αυτά τα ωραία λαϊκά τραγούδια, έτσι κι αλλιώ, πάντα κάποιο ψάχνει, τα ξαναβρίσκει και τα ξαναφέρνει και ξαναγίνονται επιτυχία. Αυτό λοιπόν το τραγούδι ξαναακούστηκε και έγινε επιτυχία στη δεκαετία του 80 όταν ξαναδιασκευάστηκε από τα παιδιά από την Πάτρα, τα οποία τότε με σουρανούσαν και έκαναν τεράστια επιτυχία διασκευάζοντα τέτοια παλιά λαϊκά τραγούδια, όπω και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Και ενώ το ήξερα πω έπαιζε μαζί μου όμως αγάπησα με όλη την ψυχή μου. Θόδωρος Δευανιώτης, Κώστας Βίρμος. Τίπλα σου και δε με γνώρισες Εσύ που κάποτε για μένα ξεψυχούσες Εσύ που έλεγες δεν αθα αν με χωρίζες Χέρι με χέρι περπατούσες Χέρι με χέρι, μαλοτέρι περπατούσε. Και νο, το ήξερα, και το ήξερα, πως δεν υπάρχουνε αγάπες σήμερα. Και να το ήξερα πω έπεσε μαζί μου. Όμως αγάπησα με όλη τη ψυχή μου. Σ' άλλο πλανήτη εγώ φαίνεται γεννήθηκα αφού ακόμα όπως τότε σε λατρεύω χαρές που δίνει η ζωή μα της αρνήθηκα και σ' ένα μόνο που με πληγώ σε γυρεύω. Και σ' ένα μόνο που με πλήγω σε γυρεύω. Άμε. Το ήξερα. Και ενώ το ήξερα. ήξερα Πώ δεν υπάρχουν αγάπη σήμερα. Και το ήξερα πω σε παίζες μαζί μου Όμως αγάπησα με όλη τη ψυχή μου Θόδωρο Στερβενιώτης Κώστας Βίρβος, Ακόμα ένα τραγούδι στον ίδιο έτσι Πολύ ωραίο ρυθμό Άρα ένα πολύ ωραίο τραγούδι θα το ακούσουμε Από την Δήμητρα Γαλάνη Από τις ηχογραφείς που έγιναν στο Χάραμα ήταν πραγματικά ένα από τα πιο ωραία προγράμματα που θα μπορούσε να δει κανεί ζωντανά. Αυτό το Δήμη Τρακαλάνη. Θα σα πω τότε τι είχε μαζί τη. Είχα την τύχη να το δω αυτό το πρόγραμμα στι αρχέ τη δεκαετία του 1990 στο Χάρμα μαζί με τον Αρκίνο Ιωαννίδη που ξεκινούσε τότε, Το Γεράστη Μοανδρεάτο και την Ελένη Τσαλίγοπολου που είχε μαζί τη. Ένα από τα εξαιρετικά προγράμματα. Από εκείνη λοιπόν την εποχή που έγινε και δίσκο η Δήμη Τρακαλάνη στο Χάραμα. Θα την ακούσουμε να τραγουδάει ένα τραγούδι αυτού του Διδίμου που αναφερόμαστε σήμερα, του Θόρδου Ρουδερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου που αναφέρουμε τώρα. Γεια σου Σίλια, καλησπέρα, πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Έχουμε χαθεί τελευταία γιατί είναι ο είναι στον μικρό κοσμό του, στι δουλειέ του, στο τρέξιμο και δυστυχώ δεν μπορούμε να συναντιόμαστε και να ακούμε τη μουσική που αγαπάμε για περισσότερο χρόνο. Τουλάχιστον έχει μείνει αυτή η μικρή, τουλάχιστον αφορά, εδώ είναι το μικρό αντάρτικο λιμέρι τη Πέμπτη, 8 με 10, πόσο μπορούμε. Είμαστε εδώ τουλάχιστον για να ακούμε μουσική παρέα. Ε, για να μας παίρνει και τελείω μπάλα καθημερινότητα, ναι, ναι, ναι, έτσι. Άλλο έχει το ποδοσφαιράκι του, άλλο εμεί έχουμε τη μουσική μα εδώ και τα διάφορα αφιερώματα που βρίσκουμε, αφορμή για να ξεχνιόμαστε λίγο και να παίρνουμε δυνάμει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Γαλάνη. Θόδωρο Ζερβανιάτη, Κώστας Βίρκο. Είπαμε σήμερα ακούμε συνεργασίε που έγραψαν εποχή. Έγραψαν ιδιάδου σαν συνθέτη και στικουργό πραγματικά πολλά ωραία τραγούδια, όπω αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Το λέει και εξαιρετικά εδώ, Εβήνε τα Καλάνια. Desde να σου κρατάω μίσος συγγνώμη να σου δώσω δεν να Εσένα. Ίσως το λυπημένο μου να συχνά. τα μου αγώνα πληγωμένα. σου με το δυσμονήσω, μα τώρα δεν μπορώ πια να σε συγχωρήσω. Η έρωπα, η έρωπα τα τραύματα μου που έχεις αφήσει μέσα στην καρδιά μου. Χάθηκε για λίγο το σήμερα, το ξαναβρήκαμε πάλι. Να καλησπέρισω και τη Μαρίνα που ήρθε στο δωμάτιο επικοινωνία. Χόρχε, η Ευαγγελία, ο Εβάνγκο και η Μαρίνα που ήρθε τώρα μου κάνουν παρέα. Και μια καλησπέρα επίση στους φίλου μα που μα ακούτε. Στην Αντωνία ε, που ακούει απ' έξω μαζί με το υποψήφιο που έρχεται μωράκι τη επίση. Καλησπέρα μου και στον Σπύρο. Στην Σίλια, στον Κουκ, στον Κάπταν Μόργαν, στον Βέρτ, σε όλου του φίλου. Στη Μέρη, ο Μικρο, στη Θεσσαλονίκη θα την ακούσετε μετά τι 11 μέρε στα σκολισμένα δια τη. Ε, όπου έχει ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα έτσι, νομίζω αν δεν κάνω λάθος από ό,τι διάβασα σε τραγούδια που έχουν να κάνουν με ουσίες λοιπόν, στα απαγορευμένα ρεμπέτικα, η Μέρη έντεκα με μία και με μία έτσι, θα ακούσετε πάρα πολλέ αυθεντικές εκτελέσεις όχι όπως εμείς εδώ που μας αρέσει να ακούμε πειραγμένες ε, και βέβαια χώρια που θα έχει και παιχνίδι σήμερα από ό,τι διάβασα και θα έχει και αυτός ένα αφιέρωμα με κλέφτες και διάφορα τέτοια ενδιαφέροντα μετά τι 10. Εμεί συνεχίζουμε με ενδιαφέρουσε μουσικέ συνεργασίε. Να σα πω από τώρα ότι την επόμενη Πέμπτη, 8 με 10, θα έχουμε ένα φιέρωμα σε στοιχεία τη φύση. Δηλαδή θα έχουμε τραγούδια που μιλάνε για ήλιο, για αέρα, για βορριά. Λοιπόν, σήμερα μπορείτε το απόγευμα. Κάποια στιγμή μου έρχεται, ξέρετε, μια ιδέα. Τι να κάνουμε την εβδομάδα, και μου ήρθαν αυτά. Και με το που το συζητούσαμε εδώ με τη ζωή μου ανέφερε ένα, ένα τρία, τέσσερα, πέντε. μια 15 τραγούδια με το. Πριν το που το Άρα λοιπόν την επόμενη εβδομάδα μιλάμε και έλιος για Έλληνου, για φεγγάρια, για ό,τι έτσι για φοριάδε και τέτοια πράγματα. 8 με 10 εδώ στο Παίρσο Τραγουδιστά. Ε, καλησπέρα και στην ωραία και στον Ντένζο σε όλου Πάμε λοιπόν, μια που ήμασταν σε συνθέτη και στοιχουργό, νομίζω ένα δίδυμο που είναι πιο πολύ τη εποχή μα, από το 80 και μετά καθόρισα κατά πάρα πολύ τα μουσικά πράγματα. Η Λίνα Νικολακοπούλου στου τοίχου. Παλιότερα τι είχαμε κάνει και ένα ολόκληρο αφιέρωμα εδώ, και ο Σταμάτη Κραουνάκη, μουσική. Πάρα πολλά τραγούδια συνδέσαν την πορεία του όλοι μαζί και με την άλξη τυποδοψάλτη και την καριέρα του. Θα ξε... θέλω να ακούσουμε όμω δύο τραγούδια στα οποία τραγουδάνε οι ίδια του. Δηλαδή, τραγουδάει ο ίδιο ο, ο Συνθέτη και η Το 1989, στο δίσκο Δεν Έχω Ιδέα, στον οποίο παρεμπιπτόντω κάνει πρώτη εμφάνιση εκεί ο Κώστα Μακεδόνα. Ε, εκεί οι δυο του έλεγαν αυτό το πολύ ωραίο, πολύ γλυκό τραγούδι. τώρα. τι τι ξεκινά παιδί μου προχώρα. νύχτα. Δεν έχουν θεό, Ο χέρι σου δώσμου. Και πάμε στον κόσμο την πιο νεύρη και άδεια δρομή. Εμείς και νεκροί θα αγαπάμε το θύμα, το θήτη και την αφορμή. Αγάπη μου, λατρεία μου, κουβέντα στο μου, δικό μου, πεπρωμένο, κρίστε και Παναγία μου. Στην πρώτη απεργία μου, μαζί σου κατεβαίνω. Θα ανοίξουμε τώρα με τι είναι καλό και τι είναι κακό Ξέκινα παιδί μου προχώρα δεν είναι για φόβο και για πανικό Το χέρι σου δώσ' μου και πάμε στον κόσμο η πιο νευρή διαδρομή. Και νεκροί θα τα πάμε. Τα όχι, τα ίσω, τα ναι και τα μη. Αγάπη, Αγάπη μου, λατρεία μου, κουβέντα κι ιστορία δικό μου. μου. Δικό μου, πεθρωμένο. Ποιο δεν τραγουδάει, Περίστρε και επαναγία μου, στην πρώτη απεργία μου. Μαζί σου κατεβαίνω Μαζί σου κατεβαίνω Ξανά Μαζί σου κατεβαίνω Το επόμενο θα σας το στείλω Σε όλους σας Τα καντήλια είναι Είναι η επόμενη φορά που Ξανασυναντήθηκαν τραγουδώντας Και οι δύο μαζί Ήταν ο δίσκος όταν έρχονται οι φίλοι μου ένα πολύ ωραίο διπλό album που έχει κάνει ο Σταμάτης Κραουνάκης και εκεί για μια ακόμα φορά οι στιγουργόζοι με την οποία έχουν συνδέσει σαν συνθέντης και στιγουργόζ κυρίω μερικά από τα πιο σπουδαία τραγούδια που έχουμε ακούσει μετά το 80 ξανατραγούδησαν και οι δύο παρέα τα καντήλια όσο αντέχει ακόμα το σαρκείο μας και όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα για όλους μας αυτό ε, θα είμαστε εδώ παρόντε. Και ο Αλφα βλέπω στην την παρέα μα, Γεια σου Νικόλα, καλώ όρισε. Να πούμε καλό φθινόπωρο, γιατί ο Νικόλα πέρασε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι από ό,τι μπορούσαμε να έχουμε τυχή εμεί που να βλέπουμε πώ πέρασε το καλοκαίρι. Ήταν στο Αγκίστρι, τραγουδούσε εκεί μάλιστα μια φορά κάθε εβδομάδα. Γενικά νομίζω ότι πέρασε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι και άρα ό,τι καλύτερο έβαλε την παρακαταθήκη για ένα πολύ καλό φθινόπωρο. Ο Νικόλα, καλώ όρισε ελπίζουμε να ξεκινήσει και πάλι εδώ τι εκπομπέ μα. Έκανε εξαιρετικέ εκπομπέ ο Νίκο εδώ στο Music Heaven, με πολύ ωραία συναντεύξεις, έχει πάρει από σπουδαίους ανθρώπους. Ε, ελπίζουμε να βρει το χρόνο και να είναι κοντά μας αυτό το φθινόπωρο το χειμώνα που έρχεται. Εμείς, είπαμε, συνεργασίες που γράψαν ιστορία, στα μάτους Κραουνάκης, ιστορία ολόκληρη Λίλια Νοικολογοπούλου, μαζί, όσο και ένα ακόμα, τα καντήλια μας. Και <Τι Τι Τι Τι> όσο βεβαίω υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας. Τριπάω του χρονού το φιλέ, τριπάω τα δίχτια Καπνούσα να σε την τη νύχτα παίρνω αγκαλιά και ερνάω Κι δεν έχω κουράστη, να σε κοιτάω στην κουπαστή Εικοσιδύο Μωράκι δυο μας τα νερά Τεράσαν κύματα αλμυρά, σαράντα τείχο. Λόσο γέρνα ακόμα τα καμπίλια μα. Τα παροφιλικά και τα χίλια μα. Σώματα τα στα στρώματα και στα πατρόματα όλη η αράχτη. Σαν ανέχει ακόμα το σαρκείο μας κι όσο υπάρχει στο ψυγείο μας και όταν τα ζωής θα ζήσουμε κι όταν θα Μιαν' αγάπη, ανακοχή σε ένα καινούριο γιο ταχύ θα τριγυρνάμε. Μουσική Περνάμε πάντα στην παινιά, να μας ακούει η γειτονιά που τραγουδάμε. Κι αφού δεν έχω χουραστεί, μας δεις έχω 20 χρόνια. Είσα γι' αυτό, βαλέ στο αίσθημα ρεύστο και αγάπη αιώνια. Όσο να κομπά τα καρδίλια μα. το φιλί θα τα χίλια μα σώματα θα ανάβουμε στα στόματα και στα παπλώματα όλοι. Και ακόμα το σαρκίωμα, μας κι όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας Έρωτας ζωής εμείς θα και όταν θα σβήσουμε πάμε τα λάθη Και στο δίδυμο αυτό ε, στα Σταμπάδες Κραωνάκης και Ελλήνα Νικολακοπούλου ήρθε και προσθέθηκε Μία φωνή η οποία μέχρι τότε είχε κάνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον Ηλία Ανδριόπουλο, είχε κάνει ωραία τραγούδια. Αλλά νομίζω από τη στιγμή που συναντήθηκαν οι τρει του, εκτοξεύτηκε η πορεία και των τριών. Όχι μόνο στα τραγούδια που κάνανε στου δίσκους, όπου πραγματικά νομίζω ότι ίσω είναι από τα πιο πολυπεγμένα, ακουσμένα τραγούδια στο ραδιόφωνο από τη δεκαετία του 80 και μετά, αλλά και στι ζωντανέ παραστάσει όπου υπογράφαν ο Σταμπάτη Καρονάκη και η Ε το Μεγάλων προγραμμάτων που να γίνει στη Λεωφόρο, στη Λεωφόρο Β και στο, και στο Zoom βεβαίω. Όπου νομίζω ήταν ο μεγάλο τρίαμβο επηρέασε πάρα πολύ τη νυχτερινή διασκέδαση και τα προγράμματα που ακολούθησαν από εκεί και έπειτα. Αν ακούσει κανεί αυτό το πρόγραμμα στο Zoom, ας πούμε, μπορεί να καταλάβει κανεί πόσο επηρέασαν και τα προγράμματα τη Λεωφόρου τα προγράμματα που ακούγαμε βγαίνοντα έξω στα νυχτερινά κέντρα. Για μισή ώρα ακόμα με συνεργασίες που άφησαν εποχή και εδώ λοιπόν στο δίδυμα που ακούσαμε έρχεται να προσθεθεί η άλκηση της πρωτοψάλτη θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι νομίζω πλέον από τα κλασικά της ελληνικής τσικογραφίας <συγλίου> Δύσκο κυκλοφορώ και οπλοφορώ Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα αλλά παλεύεται Σε εξοχής, στα πρωινά θα τα βρούμε ξανά, αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς θα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. τι σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασιατέ. Γι' αυτά που ήρθανε τόσο αργά Μα τα πήρει η καρδιά με τα χέρια Εδώ μας στελόλους μας η... Για Σορφέα, καλησπέρα Η σωτηρία, η σωτηρία της ψυχής, ψυχής Είναι πολύ μεγάλο πράγμα Πώς δηλαδή, κάπως σαν, σαν... ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα σαν ταξιδάκι αναψυχή, αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Βήμα. και δεν πειράζει που τόσα φιλιά πριν να γίνουν παλιά θα τα πάρει το κύμα και αρχή στην άκρη τις γραμμή. τα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια σε αυτά που ήταν τόσο μικρά μα που ρίχνουν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο. Η τη σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα σαν ταξιδάκι για να με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα ταξιδάκι αναψυχή με ένα κρυμμένο τραύμα. Η τη ψυχής η πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής. Καλησπέρα σα, όσου δεν είπα, καλησπέρα. Είμαστε στο ραδιόφωνο του Music Heaven το διαδικτυακό ραδιόφωνο που μπορούμε να βάζουμε τη μουσική που αγαπάμε κάθε φορά. Ε, είναι το λιμέρι μας εδώ για να ακούμε τη μουσική που αγαπάμε μαζί με φίλου και έχω τον Χόρχη και την Αυαγγελία στο δωμάτιο επικοινωνία μου. Βλέπω τον Βέρτ, τον Καπντεμόργαν, την Αυαγγελία Σεκεραρίο, τον Αλφαγουλφ, την Αντωνία, τον Κούκ, τη Μαρίνα, τον Ορφέα, τη Σίλια, τη Μέρη, τη Ρέα και του φίλου μα, του ντροπαλού, που του λέμε εμεί, που δεν βλέπουμε. Καλησπέρα σε όλου σα, καλώ ήρθατε. Ε, για μισή ώρα ακόμα μέχρι να έρθει ο Χόρχη και το μελλονδρόμιο του στις 10, στις 11 ημέρη Όμικρον και στις 1 η Αλκιόνη είναι μια ενδιαφερουσα νομίζω βραδιά αυτή έτσι πως εξελίσσεται και θα προχωρήσει μέχρι αργά το βράδυ ε, εμείς εδώ σήμερα έχουμε αφιέρωμα σε συνεργασίες που άφησαν εποχή και αυτή που έρχεται, αυτή κι αν νομίζω ότι είναι από αυτές που δεν επαναλαμβάνονται Μίκης Θεοδωράκης εδώ και ο Νίκος Γκάτσος στους στίχους στον τραγούδι που θα ακούσουμε νομίζω μια συνεργασία που έχει άρωμα Ελλάδας και τίποτα άλλο <Κι> και μια ανάταση επίσης για άλλη μια φορά εδώ <Κι> όταν του αυτούς τους με Θεοδωράκης, τη. Εδώ είμαστε. Θα τα καταφέρουμε. Θα βρούμε το δρόμο. Σε αυτό το δρόμο που διάλεξε να πα, ήταν να προφτάσει στον καιρό. Έχουμε βέβαια όλη τη βραδιά πυθικότηση και θεοδωράκι. Αλλά έχουμε να ακούσουμε πολλά και έχουμε 20 μόνο λεπτά. Τελικά, είπαμε: Κάθε φορά που μαζεύουμε με αφορμή ένα αφιέρωμα, τα τραγούδια μαζεύονται πολλά και δεν μπορούμε να κόψουμε κανένα. Και έτσι είναι το λέω για του φίλου που μα ακούν εδώ πρώτη φορά, ή δεν μα έχουν ακούσει πολλέ φορέ. Τα βάζω όλο πάνω στο φορτίγο και ό,τι προλαβαίνουμε ακούμε. Γιατί είπαμε ότι είναι και το διάλειμμα μα αυτό εδώ. Οπότε και κάποια στιγμή μπορούμε να ξαναεπιστρέψουμε. Την άλλη πέμπτη, πάντω σίγουρα, έχουμε αφιέρωμα σε στοιχεία τη φύση. Έχουμε φέρμα στο ήλιο, στο Σύννεφο, στο βεγγάρι, σε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τραγούδια έχουμε εκπληκτικά και βέβαια θα ανοίξουμε και τον blog. Υπάρχει ένα blog εδώ στο Music Heaven, λέγεται Η Φωτεινή Πλευρά τη Ζωή. Είναι το blog μα, εκεί υπάρχουν παλιά τώρα εκπομπέ μα, υπάρχουν όλε τι θεματολογίες που έχουμε κάνει από το 2009 εδώ. Και ε, ε, εκεί θα αναρωτηθεί και αυτή που έρχεται την επόμενη εβδομάδα, που θα είναι και η πρώτη μα του Οκτώβρη. Τα τελευταία εκπομπή του η σημερινή είναι, αλληλή, έτσι, ο πρώτο μήνα του Θήνοπόλου και θέλω να πάμε στο 1992 ε, κυκλοφόρησε ένας δίσκος που άλλαξε την ρότα, άλλαξε την καριέρα του Δημήτρη Μητροπάνου στα πράγματα, μετά από τη μία πρώτη σπουδαία καριέρα που είχε στη δεκαετία του 70, στη δεκαετία του 80, είχε κάνει, ας το πούμε, η μία κοιλιά η, δίσκο, η πορεία του, έκανε δίσκους αδιάφορους, κατά την προσωπική μου άποψη, όσο πιστωπλίστον, με Τυρίδες Ακελαρίου και την Καταρίνα Στανίση και τον uh, Δημήτρη Κοντολάζο, ε, δίσκοι οι οποίοι άφηναν πολύ λίγα πράγματα τελικά στην ιστορία, μουσική ιστορία. Το 1992 θεωρώνταν κομβική η στιγμή της συνεργασία του Δημήτρη Πιτροπάνου με τον Μάριο Τόκα, ε, που ήταν και εκείνη τη στιγμή δημιουργικά σε ένα πολύ καλό σημείο και σαν συνθέτης. Κυκλοφόρησε το 1992 η εθνική μας μοναξιά και όλα τα υπόλοιπα από εκεί και μετά είναι ιστορία. Ακολούθησε ακόμα ένας δίσκος με εξαιρετικά τραγούδια. Ακολούθησε η συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο στο Ιώνα την Παράγκα και όλα αυτά τα ωραία που ήρθαν από εκεί και μετά. Μία δεύτερη καριέρα στην ουσία, ε, γι' αυτό και το βάζουμε στις σημαντικές συνεργασίες σήμερα, αυτή τη συνάντηση του Δημήτρη Μητροπάνου με τον... Μάριο ε, Τόκαμ, εγώ τότε ήμουν φαντάρος θα σας πω που κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος και θυμάμαι στα μεγάφωνα να παίζουν αναλυπώ και ασταμάτητα ε, όταν έπαιζαν μουσική αυτό εδώ το τραγούδι που έχει μπεινει κλασικό πλέον μια μοίρα μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνησσα. Μα διαφαρέτρα πολεμάω το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του πλάταμόνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριωτικό, ένα σοκάκι με κρατάει σαλονικιώτικο. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρει. πριν να τη σβήσει με ο βαρβάρης. σαν να ζητώ, σα να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το βλέμμα σου από τις αυγείς σαν με να βγει και να φεγγάρει. Λύπη το όνειρο εσύ και το δόξα Ένα κρασί αγιονορίτικο και με ένα κρασί αγιονωρίτικο και με έναν τέρτη σε με πολιτικό. Βρες το μαχαίρι που στάδιο μας χωρίζει κι έλα εδώ στον το μετερίζει. Αφού στον Όλυμπο οι τα αποφασίσανε δώσαν στο κρύο τα κλειδιά κι αυτοκτονήσανε Μόνοι ξύπνα μου, τώρα η μέρα, με μηχανάκι, με κομπιούτερ και φλογέρα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη. Ξημετωμάται, λύπη το βλέμμα σου από τις στα Σαν να Όταν κυκλοφόρησε ο Σταυρό του Νότου, η ιστορία λέει ότι πέρασε παρατήρητο ο δίσκο και στη συνέχεια αναγνωρίστηκε η αξία του και να έχει μείνει ένα από του κλασικότερου δίσκου τη ελληνική δισκογραφία και με πολύ σημαντικέ πωλήσει. Ο Θάνος Μικρούτσικο, για να προλάβω να ακούσω και αυτά που σα διαφήμισα με φωτογραφίε, με αυτό το κολάτισμα φωτογραφιών που έκανα στο blog. Για όσου το είδατε. Ε, να ακούσουμε τουλάχιστον κάποιου από αυτού, τουλάχιστον αυτού που είπαμε ότι θα ακούσετε, να του ακούσουμε όσο προλάβω. Λοιπόν, ο Θάνατο Μικρούτσικο ε, μελοποίησε Νίκο Καβαδία, δεν ήταν ο μόνο, κι άλλοι το επιχείρησαν, αλλά νομίζω ότι η τεράστια απήχηση που είχε το έργο Σταυρό του Νότου και η συνέχεια του που ακολούθησε λίγο χρόνια μετά, οι Γραμμέ των Οριζόντων, νομίζω ότι ε, ταυτίστηκε ο τρόπο που προσέγγισε το έργο του Νίκο Καβαδία. Και θα μπορούσε λοιπόν να είναι κατά μία έννοια και μία συνεργασία μεταξύ των δύο. Κάπω έτσι το έχω δει, εγώ τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά. Νομίζω ότι έχω συνδέσει κατά πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι την πορεία του Θάνου Μικρούτσικου με την μελοποίηση των τραγουδιών του Νίκου Καβαδία. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το Σταγρό του Νότου και μετά θα να ακούσουμε και ένα με τη Χαρούλα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως το είχε πει στο δίσκο «Η αγάπη είναι Ζάλι». Θα τα ακούσουμε το ένα δίπλα στο άλλο. Θα ακούσουμε πότε τον Γιάννη Κούτρο να την Εσμεράλδα και αμέσως μετά την Χάρης Αλεξίου στο δίσκο για Αγάπη Νεζάλη» και θα τη γνώμη μου εξαιρετική ερμηνεία στους «Εφτά Ανάνους». Όλο νύχτι στον πότισες με το κράσι του μίδα και ο φάρος τον ελίκνιζε με τρεις δίπλα ολοστρόμος με μακριά πειρατική φλεξίδα κι αλάργαμα το σκότεινο λιμάνι του γκαμπές. Απάστο γλυκό χάρα μας ευφύλης ο κι όταν ξυπνήσει με δίπλη καμπάνα θα πνιγείς στο κάθε χάδι και ένας κόμπος φεύγει ματωμένος το σημάδι της παλιάς κινέζικης πληγής. Ο παπαγαλό σου στείλες φορά το γεια σου Και απάντης απ' το στόκολλο σπασμένα ο θερμαστής. Πέτα στο κύμα το μπαλιό που σκουριάσε σου, Γιάννε μονάχα στο πρόρεο ή στο να κρέμα Γράφει προπέλα, φεύγοντα Ξοπίσω σε προδίνο, Και ο γρίλο το ξανασφυράει ει του τιμονιού. Μη φεύγεις πες μου το πνίξες μια νύχτα στον ονδύνο Ή στα βρωμιάρικα νερά κάποιου άλλου λιμανιό Ξυπνάν οι ναυτές του βυθού να βαρέσουν Κι απ' πένα σου χτενήσουνε για πάντα σε εκείνα τα σπάτια του λόγου που μ' αρέσουν. Και ξαναγύρναμε τι φωκέ πέρα στη σπηλιά. Τρει μέρες παγάν τα καρφιά και τρει που σε καρφώναν. Και εσύ με τι παλάμε σου, τι Παίρνει φορά κι αν όφελα ξορκίζεις τον τη που μας τραβάει για τη στεριά με τους ναυαγιστές Και εδώ είχα ρεξιού σε μία εξαιρετική έρμηνευτική της στιγμή Σε παίρνει αριστερά Μην το ζορίζεις Για σου Βέρτ Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμε. Θυμίζει <Τι> κάμαρε κλειστέ, στεριά μυρίσκα. Η μουσική αυτέ τι δύσκολε, πέληγε εποχές Δίνει διέξοδο. Το μας δίνει διέξοδο. Σαν να καλάμι. Καθαρίζει το μυαλό μα και έτσι σκέφτευμαστε καλύτερα. για ο σύμ της μηχανής <Τι μυρίζει> τα δυο ποδάρια. Ah. Ο Ρεκ λαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι Με ένα φτερό ξορκίζει ο κόμπη τη μαλάρια Και ο στραβοκάνης ο μου. πίτες ζυμών απ' το ποδό σταμό πηδάνε ως τη γαλέτα μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατήρι κόρη και γαρανή που όλο εμελέθα κι ως ρηγαγιός θα να την πηγεί ένα ποτήρι Ραμπόρικα, Τραγούδάκι ακόμα μέχρι να βρεθεί ο από τι σημαντικέ συνεργασίε που έχουν αφήσει η ιστορία, όπω είπαμε. Μια από αυτέ οπωσδήποτε είναι όταν συναντήθηκε και όχι μία, αλλά πολλέ φορέ ευτυχώ ο Νίκο Ξιλούρη με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Έκανε εξαιρετικού δίσκου και με τον ε, Σταύρο Ξαρχάκο. Επίση είχε, ε, είχε μια πολύ ωραία περίοδο με θαυμάσια τραγούδια. Ε, επειδή δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και του δύο, θεωρώ από το μέγιστο της συνεργασίας, ας πούμε, η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι αν ακούγαμε μία θα έπρεπε να ακούσουμε οπωσδήποτε αυτή με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Μαζί κάνανε και τα ρεζίτηκα, μαζί κάνανε και πολλά άλλα πράγματα που έχουν φτάσει μέχρι σήμερα ευτυχώς και θα υπάρχουν και για τους επόμενους. Νίκος Ξυλούρης, Γιάννης η ηθαγένεια και γεννήθηκα. Οπότε μάλλον αυτό θα είναι το πρώτο τελευταίο μας. Μαγικές στιγμές αυτές για όλους μας. Φως μέσα στο κοτάδι των μέρων μας. Γεννηθεί στον λεφαρό του κεραυνού. Ορυβίτη της αυχέ τη αλταρότητα με τι τριχέ του λιβανιού. Σπατιού, είχα τον ύπνο του λαγού Είχα τον ύπνο του λαγού Αχ, να δε πά την πυρκαγιά της θεμονιάς Νίκος Συλούρης, ο Κάπα Χιμυρίς, ο γνωστός μας Κώστας Γεωργισόπουλος κρύβονταν πίσω και ε, Γιάννης Μαρκόπουλος. Ένα-δύο λεπτάκια και έτσι για καληνύχτα θα ακούσουμε τη μικρή εκτέλεση από το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη, μαγική στιγμή, Σταύρο Αρχάκος, Νίκο Γάτσος. γι' αυτό και ήλανε σε αυτούς σπουδαίωτερους τυχορογούς που πέρασαν, ποιητέ μας από ε, για όλα αυτά τα σπουδαία που έγραψε, νομίζω επίση κομβικό σημείο το ρεμπέτικο και για τον κινηματογράφο και για τη μουσική και για την ελληνική δισκογραφία. Πόσοι και πόσοι τα έχουν βάλει στο πρόγραμμά του αυτά, δεν το έχουν ξανατραγουδήσει τραγουδία από αυτό το δίσκο, το ρεμπέτικο του Σταύρο Ξαρχάκου και του Νίκο Γκάτσου. Ε, με τη μάνα μου, Ελλάδα, θα κλείσουμε. Μια που κάνουμε εδώ μια κουβέντα και στο δωμάτιο επικοινωνία για τα δύσκολα και για κάποιου που μένουν κοντά σε περιοχέ επικίνδυνε ακόμα πιο δύσκολα. Εδώ είμαστε όμω για να ρίχνουμε. Φως το σκοτάδι με τα τραγούδια και τη διαδικτική... διαδικτυακή μα παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα τα με την άλλη 5η 8 σίγουρα με αφιέρωμα στα τραγούδια που περιλαμβάνουν μέσα του στοιχεία τη φύση, ήλιου, θάλασσε, συννεφάκια, βροχέ, τέτοια πράγματα. Καλή νύχτα, σα καλό Παρασκευή από Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Χόρχη και το Μελοδρόμιο με πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η επόμενη ώρα με κλέφτε, κλεπταποδόχου όπω λέει εδώ και παιχνίδια για να περνάμε καλά. Καληνύχτα. Μάνα μου Ελλάς, καληνύχτα φίλοι, ευχαριστώ για την πάρια. Να τα ξαναπούμε. Τα λόγια, τα μεγάλα. Μου τα πες με το πρώτο σου, το καλά. Αν τώρα που σύγχρονησαν τα φίλια, εσύ φορά τα αρχαία σου στορίλια. Και δεν θα κρίσει ποτέ, σου μάνα μου ελά. Ούτε τα παιδιά σου σκλάβου ψεπουλά. Που στη μοίρα μου μιλούσα. είχες νυχθεί τα αρχαία σου, τα Και στο παζάρι με φύρε γύφθησα μαϊμού μου. Ελά, καλά, μάρα του γαϊνού. Βίγα τα λόγια τα μεγάλα Μου τα πέσε το πρώτο σου το γάλα Μα τώρα που η φωτιά μου τρώνει πάλι Εσύ κοίτα τα αρχαία σου τα κράτη. Και στι αρένες του κόσμου μάνα μου ελά, Το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλά. Και στις αρένες του κόσμου να μου ελάς το ίδιο πάντα κουβαλάς